Την περασμένη Πέμπτη μιλήσαμε εδώ για την πτώση, τη μεγάλη πτώση που είχαν οι πρωτόπλαστοι. Μιλήσαμε για την πτώση του Αδάμ και της Εύας. και είδατε ότι όλοι αυτή οι πτώσει ήταν αποτέλεσμα της κατάλυσης της νηστείας και το λέω αυτό διότι πολλές φορές ορισμένοι με ρωτούν, «Τι έγινε, παππούλη, τι κάναμε, ένα μεζέ φάγαμε, ένα κομμάτι τυρί φάγαμε, τι έγινε τώρα, σπουδαίο πράγμα, μη με ρωτάτε μέρα. Όπως σα είπα και προχτέ, και ο Αδάμ και η Εύα δεν φάγαν πολύ». Δεν κλαδέψαν όλο το δέντρο, δεν τριγίσαν όλο το δέντρο. Ένα καρπό κόψαν Και από αυτό τον καρπό, από μια μπουκιά ο καθένας έφαγε. Και όμως είδατε το αποτέλεσμα που είχε αυτή η πράξη. Όχι μόνον αυτοί τιμωρήθηκαν, όχι μόνον αυτοί έχασαν τον Παράδεισο αλλά μαζί τους παρέσυραν και όλο το ανθρώπινο γένος. Και σήμερα, μέχρι σήμερα, γι' αυτό ο άνθρωπος ταλαιπωρείται από την αμαρτία. Γι' αυτό ο άνθρωπος πέφτει και ξαναπέφτει στην αμαρτία. Διότι οι δύο εκείνοι πρωτόπλαστοι οι παπούδες μας, οι προπαπούδες μας ο Αδάμ και η Εύα κατέλησαν στην νηστεία ασέβησαν στην εντολή του Θεού αυτό που τους είπε ο Κύριος να μην το φάνε εκείνοι το έφαγαν και επομένως ήρθε η καταστροφή και σας έδειξα επίσης πολλές από τις λεπτομέρειες και τη ζωής του Αδάμ και της Εύας, αλλά και της πτώσεως. Σας έδειξα ότι ο Αδάμ και η Εύα ήσαν από τον Θεό φτιαγμένοι για τον Παράδεισο και αυτό σημαίνει ότι όλοι μας είμαστε για τον Παράδεισο. Ακούω μερικούς πολλές φορές που λένε «Εγώ δεν πρόκειται να δω Θεού πρόσωπο, εγώ είμαι για την κόλαση, εγώ...» Μην το λες αυτό. Αυτό είναι βλασφημία. Μην λες τέτοιες κουβέντες. Ποτέ μην τη βάζετε την κόλαση στο μυαλό σα. Να ξέρετε ότι η κόλαση είναι για τον άνθρωπο, είναι κάτι το ξένο. Θυμάστε τι είπε το Ευαγγέλιο τη Μερούς Κρήσεω. Η κόλαση, λέει ο Κύριος είναι ετοιμασμένη για τον διάβολο, όχι για του ανθρώπου. Η κόλαση δεν είναι για τον άνθρωπο, η κόλαση είναι για τον διάβολο. Επομένω ποτέ μιλε. Εγώ θα πάω στην κόλαση. Όχι, αν βλέπεις ότι οι πράξει σου δεν είναι σωστέ, αν βλέπεις ότι η ζωή σου δεν είναι σωστή, αν βλέπεις ότι δεν βαδίζει σωστά, έχεις όλα τα περιθώρια να μετανοήσεις, να διορθωθείς για να μην πας στην κόλαση. Αλλά ποτέ μην πεις ότι εγώ θα πάω στην κόλαση. Αυτό είναι φοβερό. Φοβερό. Για σκέψου το λίγο για βάλ το λίγο στο μυαλό σου να δεις τι λες για σκέψου να είσαι διαρκώς αιωνίως μια ζωή αγκαλιά με τον διάβολο τον εοσφόρο αυτόν που τον φοβόμαστε και δεν τον έχουμε δει ποτέ για φαντάσου να τον δούμε κιόλας εδώ άνθρωποι άγιοι που τον είδαν μεγάλοι και τρανοί φοβήθηκαν που τον είδαν τόσο άσχημο, τόσο απέσιο στην όψη, τόσο φρικώδης στη συμπεριφορά του. Και εσύ λες και γελάς μάλιστα, εγώ θα πάω στην κόλαση. Δεν ξέρεις τι σημαίνει κόλασης. Θα σας πω κάτι μόνο για να καταλάβετε τι σημαίνει κόλασης. Και μετά θα αλλάξω θέμα. Ο αείμιστος ο πατήρ Γερβάσιος, Τη Πάτρας ο Άγιος του οποίου έστω και κάπως μακριά είμαι μαθητής του κάποτε λέγει επήγε στην Κεφαλονιά εκεί που μαζεύονταν παλαιότερα και τώρα μαζεύονται ακόμα πολύ δαιμονισμένοι στο, λίψα, στο σκήνομα του Αγίου Γερασίμου επήγε να προσκυνήσει και αυτός και μπαίνοντας στο ναό του Αγίου για να πάνε να προσκυνήσει πίσω από την πόρτα καθόταν ένας δαιμονισμένος μια δαιμονισμένη και άρχισε να φωνάζει να φωνάζει, να ορίεται όπως κάνουν συνήθως στρέφεται λοιπόν ο πατήν Γερβάσιος στρέφεται προς το δαιμόνιο και λέει σε εξορκίζω στο όνομα του Θεού να πας στον Τάρταρο και τότε λέγει το δαιμόνιο θύμωσε αγρίεψε και με αυστηρή φωνή του λέει ωραία ξέρεις που με στέλνεις έχεις πάει ποτέ εσύ στον Τάρταρο να δεις τι είναι ο Τάρταρος φανταστείτε ο διάβολος που ξέρει την κόλαση, άκουσε κόλαση και τον έπιασε τρεμούλα. Σας το είπα αυτό, ποτέ σας μην τη βάζετε την κόλαση στο μυαλό σας, ποτέ σας. Αντίθετα, αν βλέπετε ότι με μερικές πράξεις σας, με μερικά λόγια σας, με μερικά έργα σας, με μερικούς λογισμούς σας, ξεφεύγετε λίγο από το θρόμο του Θεού, τότε έχουμε φόσον ανασένουμε, εφόσον είμαστε σε αυτή εδώ τη ζωή έχουμε όλα τα περιθώρια να διορθώσουμε τη στάση μας έστω και την τελευταία στιγμή μας ο Κύριος δέχεται τον έσκατον καθάπερ και τον πρώτον όπως λέγει εκείνη η ευχή του Ιερού Χρυσοστόμου που θα ακούσουμε την Ανάσταση τη νύχτα της Αναστάσεως δέχεται τον έσκατον καθάπερ και τον πρώτον όλους τους θέλει ο Κύριος και επομένως ποτέ μην βάζετε στο μυαλό σας ιδέες περικολάσεως ότι θα πάμε και πολλές φορές το γελάνε, κοροϊδεύουνε, άλλοι λένε «Εμένα μου αρέσει να πάω στην κόλαση», θα είναι καλύτερα εκεί πέρα. Όλα αυτά είναι βλάσπημα πράγματα. Βλάσπημα. Έχουμε σήμερα στο θέμα μας το οποίο όπως κάνουμε πάντα, το παίρνουμε από την προηγούμενη Κυριακή. Και προχθέ ήταν όμως είναι γνωστό σε όλους σας η Κυριακή της Ορθοδοξίας. Και μου δίνεται σήμερα η ευκαιρία να μιλήσουμε ακριβώς για το τι σημαίνει Ορθοδοξία διότι, όπως είναι γνωστόν, όλοι μας λεγόμεθα ορθόδοξοι χριστιανοί, όλοι μας είμαστε εγγεγραμμένοι στα μητρώα του κράτους σαν ορθόδοξοι χριστιανοί, όλων μας οι ταυτότητες αναγράφουν ως τρίσκευμά μα του ορθοδόξου χριστιανού και επομένως θέλω σήμερα να πούμε τι σημαίνει Ορθόδοξος Χριστιανός, τι σημαίνει η Ορθοδοξία. Διότι πολύ φοβούμε ότι σήμερα Ορθόδοξος Χριστιανός είναι ένα ψεύτικο κάλπικονόμισμα. νόμισμα. Ξέρεις τι Κάλπικονόμισμα κάλπικο νόμισμα. Κάλπικο νόμισμα είναι σαν να σου δίνει μια λίρα χρυσή να λες ότι είναι χρυσή η λύρα και να κάτσεις να την λίγο και μέσα να είναι νάνε να είναι ψεύτικο να είναι σκουριά θέλω λοιπόν να δούμε τι σημαίνει ορθόδοξος χριστιανός για να δούμε αν είμαστε γνήσι ή αν είμαστε κάρπικοι αν είμαστε ψεύτικοι μήπως η ορθοδοξία μας και η χριστιανοσύνη μας είναι μόνο εξωτερικά και δεν είναι στο βάθο, δεν είμαστε πραγματικοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί. τι, τι σημαίνει Ορθόδοξία η λέξη σημαίνει η ορθή πίστη Ορθόδοξία η ορθή πίστη το σωστό πιστεύω η σωστή πίστης. Και βέβαια κανεί δεν αμφιβάλλει ότι η πίστη μας είναι η σωστή, η μοναδική, η μία πίστη, Αυτό που δηλώνουμε, που δηλώνουμε εις το πιστεύω, εις το σύμβολο της πίστεως, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν Αποστολικήν Εκκλησία. Αυτή η πίστης που έχουμε είναι η μία και μοναδική σωστή, δεν υπάρχει άλλη. Ούτε προδεστάντες, ούτε καθολικοί, ούτε χιλιαστές, ούτε μασόνοι, ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος, ούτε όλα αυτά. Τα συνάφια τα οποία μαζευτείκαν εδώ στον τόπο μας και κάθε τόσο μας φέρνουν και καινούργιες θεωρίες. Μία είναι η πίστης, η ορθόδοξη πίστης, η πίστη των Ορθοδόξων. η πίστη αγαπητοί μου των Ορθοδόξων έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό και εδώ ακριβώ θα παρακαλέσω να με προσέξετε ιδιαιτέρω έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό η πίστη των Ορθοδόξων δεν είναι μόνο θεωρία η πίστη των Ορθοδόξων Πρέπει πρωτίστως να είναι πράξεις. Ωραία τα λέμε, ωραία τα πιστεύουμε, αλλά ο κόσμος θέλει να δει τη ζωή μας. Όχι τα λόγια μας. Ορθόδοξη είναι, σωστό. Αλλά η πίστης ήταν τι λέει ο Άγιος Ιάκου, όπως ο αδελφό διαβάζεται η γραφή. Διαβάζετε, διαβάζετε την Καθολική Επιστολή του Αγίου Ιακώβου. δείξω με την πίστη σου εκ των έργων σου». Αν πιστεύεις σωστά, αν η Ορθοδοξία σου είναι η σωστή, τότε περιμένω να το δώ στην πράξη. Και αυτό είναι απέτηση σε όλο. Έρχονται πολλά παιδιά, κάνω εδώ μια παρέμβαση, πολλά παιδιά στην εξομολόγηση, δεν σας το κρύβω. Το παραπονό τους, ξέρετε ποιο είναι. Ξέρετε ποιο είναι το παράπονο. Ότι καλά μου τα λέει ο πατέρας μου. Καλά μου τα λέει η μάνα μου. Αλλά δεν τους είδα ποτέ να πάνε στην εκκλησία. Δεν τους είδα ποτέ να ανακοινωνήσουν. Δεν τους είδα ποτέ να παναξομολογηθούν. Εμένα μου λένε να παναξομολογηθείς, παιδάκι μου. Μου λένε να πανακοινωνήσεις. Μου λένε να πάω στην εκκλησία αλλά δεν του είδα ποτέ αυτούς να κάνουν τα ίδια πράγματα είναι το παράπονο της νεολαίας της σημερινής και επομένως θα δούμε σήμερα τι σημαίνει Ορθοδοξία <χω> είπαμε είναι πράξεις πιστεύουμε όλοι σωστά πιστεύουμε αν εδώ να κάνω και μία παρέκβαση. Αμφιβάλλω αν ξέρουμε τι πιστεύουμε. Αν σα ρωτήσω σήμερα τώρα εδώ πάμε να κάνουμε ένα διαγώνισμα όπω κάνουν στα σχολεία οι δάσκαλοι, θα σα ένα διαγώνισμα και σα πω πείτε μου ποιο είναι ο αληθινός θεός, όλοι θα κάνετε λάθος. Να το ξέρετε. Όχι. Και δε φταίτε εσείς, φταίμε εμεί. Εμείς οι ερωτήδικες που δεν έχουμε κάνει σωστά τη δουλειά μα μέχρι τώρα. Δε φταίτε εσείς. περίπτωση λεγόμαστε ορθόδοξοι για να δούμε λοιπόν τι πρέπει να κάνει ένας ορθόδοξος για να είναι σωστός χριστιανός τρία πράγματα θα κάνεις το πρώτο θα σέβεσαι το όνομα του Θεού δεύτερον θα σέβεσε την ημέρα του Θεού και τρίτον θα σέβεσε τον νόμο του Θεού τρία πράγματα και θα το σέβεσε όχι θεωρητικά ναι θα το σέβεσε στην πράξη σεβασμός του ονόματος του Θεού σεβασμός της ημέρας του Θεού σεβασμός του νόμου του Θεού Τρία πράγματα. Και ξεκινάω από το πρώτο. Σεβασμός του ονόματος του Θεού. Με άλλα λόγια. Θυμάστε τι έλεγε η τρίτη εντολή του δεκαλόγου που έδωσε ο Θεός στον Μωυσή που λείψει το όνομα Κυρίου του Θεού Σου επιματέω; Απαγορεύεται η βλαστήμια. Η βλαστήμια του Θεού, του ονόματος του Θεού και συνεπώς και η βλαστήμια του ονόματος των Αγίων, της Υπεραγίας Θεοτόκου, της Εκκλησίας, των καντιλιών του Τιμίου Σταυρού. Θα μου πείτε, πείτε παππούλοι γιατί μας θα λέσε εμάς, εμείς δεν βλαστημάμε. Για να θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε αυτό. Πάντως για να σας το λέω σημαίνει ότι κάτι σχέση έχει και με σας αυτό που λέω. Σεβασμός του ονόματος του Θεού. Το πρώτο, αν θες να λέγεσαι Ορθόδοξος Χριστιανός. Και βέβαια ασφαλώς δεν βλαστημάσαι, αλλά θέλω να μου πεις πόσο ενοχλείσαι όταν βλαστημάει κάποιος άλλος. Είδατε τώρα τελευταία κυκλοφόρησε ένα βιβλίο. Μπούξε η Τι Κυκλοφόρησε ένα βιβλίο βλάσφημο. Ποδοπάτησε το όνομα του Κυρίου την προσωπικότητα του Κυρίου μας την ποδοπάτησε την έριξε στη λάσπη τι δεν είπε τι δεν γράφει αυτός ο άθλιος συγγραφέα. πόσο σε ενόχλησε αυτό εσένα αν έγραφε κάτι για τον πατέρα σου αν έγραφε κάτι για τη μάνα σου αν έγραφε κάτι για το σύζυγο αν έγραφε κάτι για τη σύζυγό σου θα το ανädχόσουν αν έγραφε κάτι για το παιδί σου αν έγραφε κάτι για το παιδί σου, την κόρη σου <speaking at> ούτε είναι και άγγελος ούτε και ο άδρας σου είναι κανας άγγελος του Θεού ούτε και η γυναίκα σου είναι κανας άγγελος του Θεού ούτε ο πατέρας σου είναι κανας του Θεού ούτε η μάνα σου είναι κανας του Θεού Πλην όμως τους υπερασπίζεσαι, πλην όμως δεν ανέχεσαι να τους υβρίζεις. να τους υβρίζουν. Δεν ανέχεσαι να τους βλασφημούν και ας είναι άνθρωποι αμαρτωλοί και πολλές φορές γιατί να το κρύβουμε και πολλοί αμαρτωλοί μάλιστα με πολύ βαριά αμαρτήματα. Γιατί το Θεό τον ανέχισε να τον βλαστημάει. Γιατί το Θεό ακούς να βλασφημείται το όνομα του Θεού και δεν διαμαρτύρεσαι. Γιατί ακούς να βλασφημείται το όνομα του Θεού και δεν ενοχλείσαι μέσα σου δεν αγανακτείς μέσα σου. Δεν ξεσηκώνεται μέσα σου ο εσωτερικός σου κόσμος. Τόσης Πόσοι διαμαρτυρήθηκαν. Πόσοι. τιποτα Στα 9 εκατομμύρια Ορθοδόξων Χριστιανών, 10 εκατομμύρια Ορθοδόξων Χριστιανών όλοι οι Ορθόδοξοι. Προσπαθήστε, προσέξτε με. Όλοι οι Ορθόδοξοι δηλώνουν, έτσι. Σας είπα, κάλπικο νόμισμα. Εξωτερικός είμαστε όλοι οι Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Πόσοι διαμαρτυρήθηκαν μια πεντακοσαριά άτομα εκεί στη Θεσσαλονίκη και τελείωσε η υπόθεση εκείνο. <Και> ακούσατε μήπως κόμματα να λάβουν θέση ή να τους ψηφίσετε θα δώσετε την ψήφωσά σα μεθαύριο σε αυτούς σε αυτούς τους κύριους εμένα με κοιτάτε εγώ δεν ψηφίζω εγώ δεν ψηφίζω έχω χρόνια πολλά χρόνια η ψήφος μου, ξέρετε, θέλω να σας την πω, να, για να μην με κομματίσετε ποτέ, να μην πείτε ποτέ ότι με ανήκω στη δεξιά ή στην αριστερά. Εγώ πάντα η ψήφος μου είναι άκυρος, αυτό να το ξέρετε. Σας το λέω να έχετε το νου σας. Και όποιος ακούσετε έξω ότι με κατηγορεί, ότι ψηφίζω τον ένα ή τον άλλο, λάθος, ψέματα. Σας το δηλώνω εδώ μέσα στην Εκκλησία, μπροστά στους Αγίους, ότι πάντα η, η ψήφος μου είναι άκυρος, άκυρος, γιατί όλοι τους είναι Μπορεί να με κατηγορείτε μέσα σας ή αυτό είναι δικό σας θέμα. Εγώ, αυτό είναι το συμπερασμά μου. Αλλά θα σας πω κάτι όμως. Ειλικρινά σα το λέω. Εάν άκουγα έστω και ένα κόμμα, στην περίπτωση αυτή του βιβλίου, εάν άκουγα έστω ένα κόμμα να βγει, όχι άτομο, όχι άτομο κόμμα και να πει ότι αυτό σαν κόμμα σαν Πασόκ, σαν Κουκουέ σαν αριστερά, σαν δεξιά το απορρίπτωμε διότι είναι βλάσφημο για πρώτη φορά θα πήγαινε να ψηφίσω σας λέω ειλικρινά, θα το ψήφιζα αυτό το κόμμα αλλά δυστυχώς απεδείχθη για μια ακόμα φορά ότι μας κυβερνάνε άθροι και άπιστοι αυτοί είναι που ζητάνε την ψήφο μας σας ερωτώ λοιπόν φεύγω πάλι από αυτό το θέμα σας ερωτώ ποιος διαμαρτυρήθηκε μέσα του ποιος ενοχλήθηκε από τις βλαστίμιες αυτές τα έσχια αυτά τα οποία έγραψε αυτό το άθιο υποκείμενο που λέγεται συγγραφέας ποιος ενοχλήθηκε κανεί κανείς και δεν ήταν από το λυπηρό το λυπηρό ξέρετε ποιο είναι το λυπηρό το λυπηρό ακόμα και άνθρωποι της Εκκλησίας ακόμα βέβαια είναι παρήγορο το ότι η Ιερά Σύνοδος επενεύει στο θέμα αυτό αλλά και άνθρωποι της Εκκλησίας χριστιανοί που θέλουν να παρουσιάζονται σαν χριστιανοί που θέλουν να πηγαίνουν να τους και να κοινωνούν αυτοί οι άνθρωποι έδειξαν παντελία διαφορία λες και βρίζετο το, το, ένας πόρμος, ένας διεφθαρμένος σεβασμός του ονόματος του Θεού Κυρίες μου και Κύριοι δεν είναι μόνο να μην βλαστημάσεις εσύ είναι όταν ακούς τον βλάσφημο να διαμαρτύρεσαι ξέρεις τι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θα γίνω κακό σήμερα λίγο μαζί σας, να με συγχωράτε. Εκ τον προτέρου σας το λέω. μη θυμώσετε γιατί την άλλη δεν πατήσει κανείς εδώ, <χει> Λοιπόν. Θα γίνω λίγο κακό σήμερα. <χει> Ας σε ρωτήσω κάτι. Για πείτε μου σας παρακαλώ. Ποιος από Ποιος από εσάς βέβαια εσείς είπαμε δεν βλασφημείτε, δεν βλασφημείτε Ποιος από εσάς ενοχλείται την ώρα που βλασφημάει ο άλλος Ξέρεις τι λέει ο Χρυσόστομος, αυτό ήθελα να σας πω Τι λέει ο Χρυσόστομος mm -hmm. Άκουσες λέει κάποιον να mm -hmm. Άκουσε mm -hmm. Άκουσες να βλασφημάει κάποιος mm -hmm. Κάλεσέ τον πες του, μια, δυο, τρεις, πες το μετά, μετά, σπάσου τα δόντια δώσ του μια στο στόμα δώσ του μια στο στόμα θα αγιάσει το χέρι σου θα αγιάσει το χέρι σου είναι χρυσοστομικός ο λόγος αυτός ράπησον την όψη του πλασιμούτος. αγίασον την χείρα σου Ράπισον, ράπισον σημαίνει ράπησον σημαίνει χαστούκισέ τον δώσ' μια ιδέα αλλά είναι το πλέον αγαπητό μας πρόσωπο Ορθοδοξία λοιπόν σημαίνει πρώτον αγάπη στον Θεό Θεό, αγάπηστο όνομα του Θεού ποιος ορθόδοξος, ποιος είναι ο ορθόδοξος για μα δεν ειναι μονο μια ιδεα αλλα ειναι το πλεον αγαπητο μας προσωπο ορθοδοξια λοιπον σημαινει πρωτον αγαπη στο θεο αγαπη στο ονομα του θεου ποιος ορθοδοξος ποιος ειναι ο ορθοδοξος για πειτε μου από όλα αυτά τα 9,5 εκατομμύρια δέκα, ποιος είναι ο Ορθόδοξος Χριστιανός, ποιος. Αφού κανείς δεν, συγκινήθηκε, κανείς δεν συγκινήθηκε, κανείς δεν έκλαψε την ώρα που εμπλασφημούσε αυτό το υποκείμενο που λέγεται Ανδρουλάκης, κανείς. Καθόμαστε όλοι και ακούγαμε από την τηλεόραση όλα αυτά τα έσχη, όλες αυτές τις βλασφημίες τις οποίες είπε αυτός ο άθλιος άνθρωπος. δεν είναι μόνο να μην πλαστιμάς, αλλά είναι και να υπερασπίζεσαι το όνομα του Θεού αυτό σημαίνει ορθοδοξία να φύγω από αυτό και να πάμε στο σεβασμό της ημέρας του Κυρίου ποια είναι η ημέρα του Κυρίου παρακαλώ η Κυριακή έτσι αυτή δεν είναι η ημέρα του Κυρίου ο Κύριος μας έδωσε 7 ημέρες και τη μία μας τη ζητάει να την αφιερώσουμε σε αυτό. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο εργάσου. Έξι ημέρα σε εργά και ποιήσεις πάλις τα έρευνας. Η Κυριακή όμως είναι η μέρα που θα πρέπει να την αφιερώγεις το Θεό. Σεβασμός της ημέρας του Κυρίου. Τη σέβεστε την ημέρα του κυρίου. Δεν σα ρωτάω στην εξομολόγηση γιατί πού να προλάβει. Πρέπει να κρατάω τον καθένα μια μέρα μέσα εκεί για να κάνω εξομολόγηση. Μια μέρα πρέπει να σα κρατάω μέσα εκεί. Α σε ρωτήσω για το ένα, ας σε ρωτήσω για το άλλο. Μόνοι σα αυτά πρέπει να τα σημειώνετε και να τα γράφετε και να τα λέτε. Μόνοι σα πρέπει να τα εξομολογήσετε αυτά τα πράγματα. Τη σέβεστε την ημέρα του κυρίου. Θα σου θυμίσω κάτι. Προχτές σας μίλησα για τη δημιουργία του ανθρώπου. Παρέλειψα όμως να σας πω κάτι. Όταν λέει ο... ο Κύριος έφτιαξε τον άνθρωπο την έκτη ημέρα, την έβδομη αναπάθηκε. Και αγίασε την ημέρα. Η ημέρα η Κυριακή είναι η μέρα Άγια, αγιασμένη από τον ίδιο το Θεό. Δεν το είπαμε εμείς οι παπάδες να μην δουλεύετε. Δεν το είπαμε εμείς οι παπάδες να μην μολύνετε την ημέρα της Κυριακής. Την ημέρα αυτή την έχει αγιάσει ο ίδιος ο Κύριος. Διαβάστε την Αγία Γραφή και θα το δείτε Ευλόγησε ο Θεός την ημέρα την Εβδόμη και αγίασε αυτήν Η ημέρα η Κυριακή είναι αγιασμένη από τον ίδιο τον Θεό Και τι σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα, δεν πρέπει να τη μαγαρίζουμε αυτή την ημέρα πρώτα απ' δεν πρέπει να κάνουμε εργασίες εκείνη την ημέρα δεν πρέπει να εργάζεσαι διά των χειρών σου θα πρέπει ακόμα και το φαγητό σου το κάνουν πολλοί, το κάνουν πολλοί το κάνουν πολλοί και αυτό είναι το σωστό και το φαγητό σου το φτιάξεις από την παραμονή το φαγητό της Κυριακής Αν πεις ο άντρας μου το θέλεις εστό τι να σου κάνω εγώ τι να σου κάνω εγώ Κανονικά όμως και το φαγητό που και αυτό είναι μία εργασία θα πρέπει να το κάνεις από την παραμονή Να σα θυμίσω κάτι Ίσως δεν το ξέρετε βέβαια όταν ο Θεός έστειλνε τον Εβραίους τους έβρεχε μάνα κάθε μέρα Όταν όμως ήταν η έβδομη μέρα δεν έβρεχε Γιατί δεν έβρεχε Γιατί έπρεπε να σκύψουν και να μαζέψουν και αυτό είναι η αισία ο Θεός μερικοί τόσο πολύ τους άρεσε που μάζεψαν πολύ αλλά την άλλη μέρα σκουλήκες <κοί> όταν όμως μάζευαν την Παρασκευή μάζευαν για δύο μέρες και διατηρεί το και το Σάββατο και δεν σκουλήκες αυτό ήταν το θαύμα με το οποίο έδειχνε ο Θεός ότι δεν πρέπει ο χριστιανός ο άνθρωπος του Θεού να εργάζεται ούτε στο παραμικρό Αργία του Σαββάτου λοιπόν σημαίνει πρώτον δεν θα κάνεις καμία εργασία καμία χειρονακτική εργασία πλην τώρα πολύτως απαραίτητον Δεύτερον Αργία του Σαββάτου σημαίνει, σημαίνει, αγιασμός της ημέρας. Μη μου φέρνεις δικαιολογίες. Ξέρεις παπούλι, δεν μπορώ να πάω εκκλησία. Κάνω, φτιάχνω. Ακόμα και άρρωστος να είσαι, που λέει ο λόγος, να δώσεις εντολή στα παιδιά σου και στα εγγόνια σου, να σε πάρουν το κρεβάτι να σε φέρουν εδώ μέσα. είναι κατάρα κατάρα από το Θεό είναι να ακούς την καμπάνα και να κάθεις στο σπίτι σου πρώτον αποχή από κάθε εργασία δεύτερον αγιασμός της ημέρας ξεκινώντας πάντα με τον εκκλησιασμό και τρίτον όλα τα έργα της Κυριακής θα είναι άγια και αφιερωμένα στο Θεό. Θα διαβάσεις βιβλία ψυχοφελή. Βασική σου εργασία την ημέρα της Κυριακής θα είναι η προσευχή σου, τα κηρύγματά σου, η κύκλη σου, όπου μπορείς να πας. Για να σας ερωτήσω τώρα, πείτε μου πόσο αγιάζουμε την ημέρα της Κυριακής ή μάλλον μην μου πείτε κάτι τέτοιο, θα σας πω κάτι άλλο πριν και μετά θα το συζητήσουμε αυτό. Πήγα στους Αγίους Τόπους, έχω πάει τρεις φορές στους Αγίους Τόπους, το Ιεροσόλυμα, που είναι οι Εβραίοι κάτι. Αυτοί όπως ξέρετε έχουν αργία το Σάββατο, έχουν μείνει στα παλιά τους αυτοί. όταν ήταν Σάββατο στους Εβραίους όταν ήταν Σάββατο έξω στον δρόμο δεν έβλεπες άνθρωπο δεν έβλεπες αυτοκίνητο να κινείται δεν έβλεπες αν δεν με πιστεύετε ρωτήσετε αυτούς που έχουν πάει δεν έβλεπες αυτοκίνητο τα δύο αυτοκίνητα που επιτρέπεται να κινούνται εκείνη την ημέρα νόμος του κράτους το αστυνομικό και το αστυνοφόρο τίποτε άλλο αυτοκίνητο ιδιωτικό πάβουν τα πάντα πάβουν οι συγκοινωνίες πάβουν τα λεωφορεία, πάβουν τα ταξί πάβουν τα αυτοκίνητα όλα όλα κλεισμένοι μέσα στο σπίτι τους, τους βλέπουν το πρωί του Σαβάτου παίρνουν τη βίβλο την Αγία γραφή, ξεκινάνε πάνε στη συναγωγή τους αυτή είναι η εκκλησία τους και μετά το τέλος της συναγωγής μαζεύονται στο σπίτι τους τελείως μέχρι εκεί για πείτε μου λοιπόν τώρα εσείς πως εμείς αγιάζουμε την ημέρα του Σαββάτου την ημέρα της Κυριακής διότι Σάββατο για μας είναι η Κυριακή να σας πω εγώ να σα πω εγώ να σας πω εγώ Σέβονται την ημέρα της Κυριακής αν τη σέβονται σας μιλώ εκπείρα από την εξομολόγηση αν τη σέβονται σε μένα να έχουν παρουσιαστεί τρία τέσσερα άτομα αν τη σέβονται αν σέβονται αν σέβονται Τη νύχτα, Σάββατο προς Κυριακή, να δεις τι γίνεται. Όλα τα κέντρα γεωμάτα. Όλα τα κέντρα. Η αμαρτία, η πορνεία, η μηχία στο κατακόρυφο. Διότι και από αυτή την πλευρά πρέπει να γιάσουμε την ημέρα. Την ημέρα της Κυριακής. Τα ζευγάρια δεν σμίγουν εκείνη την ημέρα. Κι ας είναι και νόμιμα ζευγάρια... Σάββατο Κυριακή είναι καθαρά, δεν σμίγουν. Γιατί για να ρωτήσεις ανθρώπους που δουλεύουν μέσα στα κέντρα, να σου πούν γιατί την ημέρα της Κυριακής, πίχτρα, πίχτρα. Σάββατο προς Κυριακή, πίχτρα. Για ρωτά τους παππούλιδες, τους ιερείς, πώς πάνε στην Εκκλησία το πρωί. Να σας πω εγώ πώς υπάρχουν. Εγώ που παριοδεύω τα χωριά που πάω από το μικρότερο μέχρι και την Πάτρα μέσα. Μέσα στην Πάτρα τόσος κόσμος δεν έχω δει ποτέ μέσα σε εκκλησία Κυριακή πάνω από 200-300 άτομα. Δεν έχω δει. Εκτός και είναι καμιά μεγάλη ημέρα να είναι Χριστούγεννα να είναι Πάσχα, να είναι Θεοφανίον, εκεί που πάει ο κόσμος όλος. Από συνήθεια δηλαδή. Αλλά δεν έχω δει, δεν έχω δει, δεν έχω δει την Κυριακή, την κάθε Κυριακή να την αγιάζουμε με τον Εκκλησιασμό μας. Και πού είναι αυτός ο κόσμος που λείπει, κοιμάται. Οι πολλοί κοιμώνται, κακώς, αλλά μακάρι να κοιμώσαν το όλοι γιατί τον βλέπεις τον άλλον σηκώνεται το πρωί σηκώνεται σηκώνεται τις 7 η ώρα σηκώνεται. μπορεί να πάει στην εκκλησία δεν πάει παίρνει τις πετονιές του και πάει για ψάρεμα άλλος παίρνει τον τουφέγγε του και βγαίνει για κυνήγη άλλος άλλος, έχουν και αυτήν την κατάρα της Κυριακής πάει στο γήπερο το πρωί εκεί που θα βλαστημείται το όνομα του Θεού κατά κόρ. Πείτε μου λοιπόν είμαστε ορθόδοξοι, λες για ορθοδοξία, ε, ποιος είναι ο ορθόδοξος χριστιανός. Ποιος είναι ο ορθόδοξος, εκεί που πας για ξομολόγηση, γράφτε τα αυτά που σας λέω, να τα ξομολογηθείτε, να τα ξομολογέστε στους παπάτες, γιατί μένουν ασυγχώρετε αυτά τα αμαρτήματα, δουλεύεις την Κυριακή, δεν το θεωρείς κακό. Το θεωρείς τόσο απλό Το θεωρείς τόσο απλό Το θεωρείς τόσο μικρό Το να χαλάς την αργία της Κυριακής Νίσθητη την ημέρα των Σαββάτων Αγιάζειν αυτή Οι Εβραίοι την κρατούν την Κυριακή Εμείς το Σάββατο Εμείς όχι όχι. Και να έρθω και στο τελευταίο. Είπαμε σεβασμός του ονόματος, σεβασμός της ημέρας του Θεού και σεβασμός του νόμου του Θεού. Αυτό σημαίνει ορθοδοξία. Ποιος είναι ο νόμος του Θεού αγαπητοί μου το ξέρετε τον νόμο του Θεού δεν είναι δύσκολος ο νόμος του Θεού μας τον είπε ο Χριστός μέσα σε δύο φράσεις όλο το, το Ευαγγελιό του μας το είπε σε δύο κουβέντες σε δύο κουβέντες μέσα. Η μου είπε εν τάφτες τες δυσύν εντωλές, όλος, ο, ό, ό, όλος ο νόμος κρέμαται. Όλος ο νόμος. Ποιες είναι οι δύο εντολές. Αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου. Εξόλυς της καρδίας σου και εξόλυς της ψυχής σου και εξόλυς της ισχύς σου και εξόλυς της σου και των πλησίων σου ως σε Αυτόν. είναι τα κάνουμε δύσκολα. Μην τα κάνουμε δύσκολα. Ο Χριστός δεν τα είπε δύσκολα, ο Χριστός τα είπε πολύ εύκολα. Έτσι θα κρίνετε τον εαυτό σας όταν μπαίνετε στο εξομολογητήριο. Έτσι απλά, πολύ απλά. Αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου. Αν Τον αγαπάς, λέει τον Κύριο τον Θεό σου, με όλη σου την καρδιά, με όλη σου την ψυχή, με όλη σου τη δύναμη, με όλο σου το νου, με όλα σου, ό,τι μπορείς. Όποιος από εσάς αγαπάει τον Θεό να σηκωθεί επάνω και θα του φιλήσουν τα πόδια αυτή τη στιγμή. Γιατί εγώ δεν τον αγαπάω. Ποιος είναι από εσάς που τον αγαπάει τόσο πολύ τον Θεό. Θα πέσω αυτή τη στιγμή να του φιλήσουν τα πόδια του. Δεν το λέω ψευδο, ψευδός. Αυτή είναι η αλήθεια. Ποιος τον αγαπάει τον Θεό τόσο πολύ. Δυστυχώς Τον αγαπάμε αλλά Τον αγαπάμε όπως θέλουμε εμείς και όσο θέλουμε εμείς και όποτε θέλουμε εμείς Δεν Τον αγαπάμε όπως Εκείνος σε ζήτησε Θυμάστε τι είπε «Ο φιλόν πατέρα ή μητέρα υπέρε με ουκέστη μου άξιος». Όποιος αγαπάει περισσότερο από μένα, ακόμα και τον πατέρα του και τη μάνα του, δεν αξίζει. Δεν τη θέλω τέτοια αγάπη. Και όποιος αγαπάει, λέει παρακάτω, το παιδί του ή την κόρη του, παραπάνω από μένα, και έστημα άξιο δεν αξίζει δεν θέλω να μ' αγαπάει πείτε μου λοιπόν ποιο αγαπάει το Θεό από σας; τόσο πολύ όσο εκείνο συζήτησε ποιο αγαπάει το Θεό τόσο πολύ πάνω από όλα να σα πω πω τον αγαπάει το Θεό θα επικραθείτε όμω θα εγώ σα χαίρομαι που έρχεστε εδώ πέρα. Σα χαίρομαι και σα ευχαριστώ πάρα πολύ και για την αγάπη που δείξατε και για την αγάπη που μου δείχνετε και συνεχίζετε να έρχεστε. Σα ευχαριστώ. Αλλά η αγάπη που σα έχω δεν θα με εμποδίσει να πω την αλήθεια. Θα σα πω λοιπόν το εξή: Ξέρετε πόση αγάπη έχουμε στο Θεό. Α μην μιλήσω για τον κόσμο. Αφήστε τον κόσμο. Αφήστε τον κόσμο. Αφήστε τον κόσμο. Είπαμε θα κρυθούμε από τα έργα μας να κρυθούμε σήμερα. Θα ήθελα να ρωτήσω τον παπα σήμερα, λείπει ο Θα ήθελα λοιπόν να το ρωτήσω. Όταν βαράει η πρώτη καμπάνα, ποιος είναι εδώ εκείνη τη στιγμή. Κανένας. Άλλος περιμένει να χτυπήσει η πρώτη καμπάνα. Άλλος περιμένει να χτυπήσει η δεύτερη καμπάνα, άλλος περιμένει να χτυπήσει η τρίτη καμπάνα, άλλος περιμένει να περάσει και λίγη ώρα ακόμα από την τρίτη την καμπάνα, περμένει λίγο, περμένει, περμένει, περνάει να φτάσουν τα άγια, να φτάσει το άξονεστή, να έρθει να βάλει ένα κερί. Και μένει με την ικανοποίηση ότι πήγε στην εκκλησία. Τόσο πολύ τον αγαπάς τον Θεό που περμένεις να σου χτυπήσουν τις καμπάνες για να πάνε να τον θα σας πω ένα απλό παράδειγμα το έλεγε ο πορφύριο, Πορφύριος θα θυμάσαι τον Πατήρ Πορφύριο τον Άγιο αυτόν της, της Αθήνας που έμενε εκεί στον Οροπό το έλεγε ο πορφύριο. Πορφύριος κάποτε λέει ήρθε σε μένα λέει μια κοπέλα <κοί> έλεγε ο η οποία κοπέλα είχε δει ένα ψάλτη και τη άρεσε, ήθελε να τον παντρευτεί. Εξομολογόταν λοιπόν στον πατέρα Πορφύριο και του λέει παπούλι, είδα ένα ψάλτη, λέει μου αρέσει. Θέλω να πάω να τον παντρευτώ. Της λέει ο παπούλης, κάνει υπομονή, μην βιάζεσαι, Κοίταξε να τον διώξει αυτό το λογισμό από το μυαλό σου, πολέμησε τον λίγο. Σε καμιά εβδομάδα ξαναπάει. Παπούλι δεν φεύγει ο λογισμός. Τον έχω στο κεφάλι μου ακόμα. Πολέματον της έλεγε ο Παπούλις. Πολέματον, πολέματον. Να φύγει. Τρίτη εβδομάδα ξαναπάει. Παπουλι τον πατρεύτηκα. Πάει, θα τον πάρω. Πήγα και του τόπο. Γιατί το είπε αυτό το παράδειγμα ο Πατίνο Πορφύριος. Άμα τον αγαπάς το Θεό όπως αγάπησε εκείνη η κοπέλα εκείνο το συγκεκριμένο πρόσωπο που της έκατσε στο μυαλό της και δεν έφευγε με τίποτα άμα και εσύ τον αγαπήσεις το Θεό δεν υπάρχουν εμπόδια για να περιμένει, να σου βαρέσουν οι καμπάνες να πας στην εκκλησία σημαίνει ότι δεν έχεις μέσα σου το ζήλο, το ενδιαφέρον να τρέξεις μόνος ξέρετε τι περιμένει ο Κύριος από μας τους Χριστιανούς γιατί εμείς θέλουμε να λεγόμαστε Χριστιανοί όχι να περιμένουμε την καμπάνη εμείς να πάμε να βαρέσουμε τις καμπάνες να ξυπνήσει ο κόσμος και να έρθουνε στην Εκκλησία αυτό θέλει ο Χριστός θυμάστε τι έκανε, τι έκανε η Σαμαρήτης η Σαμαρίτης θυμάστε τι έκανε η Σαμαρήτης που διαβάζουμε την Κυριακή τη Σαμαρίτιδος Μέρα μεσημέρι, όταν έμαθε, πίστεψε στον Χριστό, κατέβηκε λέει κάτω στη Σαμάρια μια πόρνη γυναίκα. Πόρνη ήταν με πέντε άντρε. Και γύρω φέρνε όλα τα σπίτια μέσα τη των Σαμαριτών. Μέρα μεσημέρι, την ώρα που αναπαύεται ο άλλο, του βάραγε τα κουδούνια τους βάλαγε τις πόρτες, ξυπνάτε εγνώρισα τον Μεσσία, εγνώρισα τον Χριστό ελάτε πάνω. και μέσα σε λίγη ώρα λέει ήδη ο Κύριος ένα θαυμάσιο θέαμα όλους τους Σαμαρίτες να ανηφορίζουν να πάνε να γνωρίσουν τον Χριστό και μπροστά η σημείο μπροστά οι Σαμαρίτες να αναγαπάς το τον Χριστό τι πρέπει να κάνεις να τον αγαπάς τον Χριστό, τι πρέπει να κάνεις. Δεν πρέπει να σου βαρύσουν τις καμπάνες και μάλιστα πρώτη και δεύτερη και τρίτη. Τις καμπάνες τις βαράμε για αυτού που έχουν λίγο αδιαφορία μέσα του. Εσύ που εννοείται είσαι χριστιανό, είσαι χριστιανή. Ορθόδοξος χριστιανός, έχει τη λεγόμενη ορθοδοξία και καμαρώνει για αυτή την ορθοδοξία. Αν είσαι πραγματικά ορθόδοξο, τότε δεν θα περιμένεις την καμπάνα Θα είσαι ο πρώτος που θα μπεις στην εκκλησία Θα είσαι ο πρώτος που θα περάσεις το κατόφυλ της εκκλησίας Ξέρεις τι σημαίνει αγάπη στο Θεό Αγάπη στο Θεό ξέρεις τι σημαίνει Το παχτές στο ράδιο Δεν ξέρω αν ακούσατε χτες τη ραδιοφωνική μου ομιλία Χτες το μεσημέρι Το παχτές, το παχτές. Τι σημαίνει Αγάπη στο Θεό Αγάπης το Θεό σημαίνει όταν έρχεται η ώρα της προσευχής να μην χασμουριέσαι. άμα χασμουριέσαι σημαίνει ότι κανει αγκαρία άμα έρχεται η ώρα της προσευχής και κοιτάς το ρολόι πότε να έγινε ο χριστιανός άμα έρχεται η ώρα της προσευχής και σκέφτεσαι τις δουλειές του σπιτιού σου δεν είσαι Χριστιανός. <Αμή> Αν έρχεται η ώρα της προσευχής και το μυαλό σου τρέχει στην κατσαρόλα, τι θα μαγειρέψεις, και πότε θα φύγουν τα παιδιά, και τι θα κάνουν τα παιδιά, και τι θα κάνει ο άντρας, και τι θα κάνει η γυναίκα, και τι θα πάει και που θα πας, και τι βόλτες θα κάνεις όξω δεν είσαι Χριστιανός. Αν έχετε αντιρρήσεις, εγώ θέλω και τη διάλογο. μου αρέσει ο διάλογος, να σηκώνετε το χέρι σας να, μπορείτε, να μου λέτε απορίες να μου λέτε απορίες, εγώ δεν έχω αντίληση άμα διαφωνείτε σε αυτά που λέω να σηκώνοτε το χέρι σας άμα λοιπόν έχεις αγάπη στο Χριστό δεν θα χασμοργέσει. άμα έχεις αγάπη στο Χριστό δεν θα φύγει το μόνο να σηκώνω μια, μια ερώτηση τον αγαπάτε τον άντρα σας τον αγαπάτε, τους αγαπάτε τους άντρες σας ή μέσα σας τους βρίζετε ε, τους αγαπάτε, ε, για να σας ρωτήσω λοιπόν κάτι. <συσίλια> Εγώ λέω ότι τους αγαπάτε. Εγώ λέω ότι τους αγαπάτε. Εγώ λέω ότι τους Μην νοιάζεις. Θα σου πω κι άλλα. Και θα, δεις. θα σε πιάσω κάτω. <συσίλια> λοιπόν. <συσίλια> λοιπόν. Λοιπόν. λοιπόν, Τον αγαπάς τον άντρα σου. Λες τον αγαπάς. Άμα τον αγαπάς, όταν κάτι σε ένα μαζί του, θα σου σου περνάει και. γιατί έχεις μπροστά σου το πλέον αγαπημένο σου πρόσωπο εκεί τα ξεχνάς όλα πάει και η κούραση πάει και η... ο ύπνος πάει και ο, ο, ο, πάει... πάει... ας τον άντρο σου, ας τον άντρο σου. το παιδί σου το αγαπάς το λατρεύεις άμα έρχε το παιδί σου από τη δουλειά ή αν έρχεται παιδί σου απ' τα ξένα Και σου έρθει τις δύο τα μεσάνυχτα, τις τρεις τα μεσάνυχτα έτσι Το φτάσει το αεροπλάνο αργά, αργά φτάσει το αεροπλάνο Κι είσαι κουρασμένη, θα χασμουριέσαι Θα του πεις, ά η μέσα φάει ό,τι θες και εγώ πάω να κοιμηθώ Άμα του πεις τέτοια κουβέντα, ωραία υποδοχή του κάνεις Άστο βέδισο. Άστο βέδισο. Άστο βέδισο. Άμα, Άμα εστε αγώνισες. Που ταλατρέβετε την αγώνισα. Πώς είστε η αγώνια; Η αγώνια σας είναι είναι είναι η αγάπη σας. Άμα εστε αγώνισες. και σου πει γιά γιά γιά παπού, γιά γιά παπού. Έλα, ελ, ελ γιά γιά. Γιά γιά. Θα σας ωλγάση, θα δω πώς αι τιμίζου. το λες. ΔΕΝ ΤΟ λε ΔΕΝ ΤΟ ΛΕΣ. Ξέρεις που το λε, Μόνος το Θεό το λες. Γιατί το Θεό το έχεις παρακάτω και από τον άντρα σου, παρακάτω και από τα παιδιά σου, παρακάτω και από τα εγγόνια σου, παρακάτω από όλους. Γιατί τι είπα, τι είπα. Όχ, έκανα λάθος. Συγγνώμη. Λοιπόν, όταν είναι η ώρα της τηλεόρασης μιστάζεις. Τι είπα τώρα. Ξεχάστηκα. Συγχνώ, όταν είναι ώρα της τηλεόρασης μιστάζεις θα σας πω τι μου παιμμία μην γελάσετε όμως είχα πάει σε ένα χωριό να κάνω το κήρυγμα και την ώρα είχαν ήγει η εξομολόγηση όπως και εδώ καλή ώρα Ασε λίγο η ώρα, δεν κοίταξα και εγώ το ολόι μου, έπιλε περίπου κανένα τέταρτο αργότερα, 20 λεπτά αργότερα. Μόλις μπαίνουν λοιπόν να πάνε να αρχίσω το κήρυγμα, έρχεται μια κυρία, πακούλι, πακούλι, πακούλι, να σου πω, να σου πω, να μου πεις τι θες. Μου λέει, σε παρακαλώ. Τι ωραία. Έτσι. Δεν πειράζει να σε κρατήσουμε μέχρι τις 70. <συμή> δεν πειράζει. Θα μπορούσα να το πει Να μην τελειώσω. <συμή> Εντάξει. <συμή> Εδώ. Πληδώσε τις πόρτες. <συμή> Πληδώσε τις πόρτες. Πληδώσε τις πόρτες. Λοιπόν. <συμή> Εντάξει. Λίγο ακόμα. Λίγο. Έρχεται λοιπόν μια κυρία. Παπούλη, παπούλη να σου πω. Μου λέει σε παρακαλώ σήμερα μια και άργησες να το συντομεύσεις λίγο το κύριο σου. Λέω γιατί να το συντομεύσω. Την είδα λοιπόν, την ήθελα να μου πει, κατέβασε το κεφάλι. Λέω θα μου πει, θα μου πει την αλήθεια. Την αλήθεια θα μου πεις, γιατί δεν το συντομεύσω. Μου λέει θέλω να προλάβω τη λάμψη στην τηλεόραση. <ΛΣ> θέλω να προλάβω τη λάμψη. <ΛΣ> θέλω να προλάβω τη λάμψη. Γιατί κάνετε έτσι, αφού όλοι σας τη βλέπετε τη λάμψη, όλοι δεν τη βλέπετε. πέστε την αλήθεια, πες την αλήθεια. Δεν τη, όλοι. δεν τη βλέπετε όλοι. Καλά, οι περισσότεροι. Παπούλοι, παπούνι παπούνι Πιο σύντομα λέει, έχουμε τη λάμψη ακόμα. Παρακαλώ. Σα είπα να μην γελάσετε, εσύ Δεν πειράζει, σα Αλλά ποιον αγαπά περισσότερο τώρα για να τα δούμε τώρα τα πράγματα το Θεό Τον αγαπάς ή τη λάμψη την λάμψη Τον αγαπάς ή την τηλεόραση Τον αγαπάς σου στην τηλεόραση, ώρας, πολλές φορές ήταν και δύο και τρεις τη νύχτα εκεί, δεν ιστάζεις εκεί, κασμονητό δεν έχει εκεί άμα πεις μετά έχουμε να κάνουμε από απόψη, έχουμε απόδειπνο έχουμε να κάνουμε προσευχή αρχίζει το χασμοριτό αρχίζει η αγκαρία πλέον και σας ερωτώ είναι αγάπη αυτή στο Θεό είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί Αυτή είναι οι ορθόδοξοι χριστιανοί μας βλέπουν οι άπιστοι και γελάνε μας βλέπουν οι άπιστοι και γελάνε έτσι αγαπάς το Θεό Αγάπη στο Θεό, σημαίνει να πηγαίνει στην Εκκλησία πρώτος, η Εκκλησία να είναι το σπίτι σου. Όπως το παιδί, το μικρό παιδί, κλαίει άμα το διώξει από την αγκαλιά της μάνας του, κλαίει. Και εσύ αν θεωρεί τον εαυτό σου παιδί του Θεού, θα πρέπει να αισθάνεσαι άσχημα έξω από την Εκκλησία. Θα πρέπει να αισθάνεσαι σαν το ψάρι, στην ξηρά. Όταν δεν κάνεις προσευχία έτσι θα πρέπει να αισθάνεσαι. Αλλά δυστυχώ ο Θεός για μας που λέμε ότι τον αγαπάμε καλύτερα μην τον λέμε, αδελφοί Καλύτερα μην τον λέμε. Μην τον εμπέσουμε και αν πάνω, Μην τον εμπέσουμε. Σα είπα με απλά παραδείγματα θα κρίνετε τον εαυτό σας και μην πηγαίνετε στην εξομολόγηση παπούλι δεν έχω τίποτα. Παπούλι δεν έχω τίποτα. Ποιο δεν έχει τίποτα. Ψάξ τον καλά τον εαυτό σου Ψάξ τον καλά τον εαυτό σου και μην ξεκινάς δεν σκότωσα κανέναν, δεν πήραξε κανέναν δεν πάρεσε κανέναν, άστου του κίνα αυτό είναι η παραμύθι του σατανά ξεκίνα από την αγάπη που έχεις στον Θεό από κει να ξεκινάς ποια είναι η πρώτη εντολή που έδωσε ο Θεός πρώτη εντολή πρώτη εντωλή. πρώτη εντολή εγώ είμαι κύριος ο Θεός σου ού και σοντέσι, Θεία, τερι, ένα Θεό θα αγαπάς αγάπη στο Θεό και αγάπη στον άνθρωπο. τον άνθρωπο Τώρα αγαπάς τον άνθρωπο Ξέρετε ποια αγάπη έχουμε στον συνάνθρωπο ποια αγάπη έχουμε αν μαγαπάει τον αγαπάω. ωραία αγάπη ωραία αγάπη εμπορική αγάπη δώσε μου για να σου δώσω δώσε μου για να σου δώσω έτσι λέει ο Χριστός δεν είπαμε σεβασμός του Νόμου του Θεού, δεν είπαμε σεβασμός του Νόμου του Θεού, ποιος είναι ο Νόμος του Θεού, ποιος είναι ο νόμος του Θεού? αγαπήσεις τον Θεό και αγαπήσεις τον Πλησίον ο Κύριος δεν είπε έτσι, ο Κύριος είπε αγαπάτε τους εχθρούσιμμα δεν θα αγάπα αυτόν που αγαπάει αυτό είναι εύκολο. Αυτό είναι εμπορικό. Εμπορικό είναι αυτό. Όπως ο έμπορας. Πόσα μου δίνεις για να σου δώσω. Ο Κύριος θέλει αγάπη που εσύ θα δίνεις. Μόνο εσύ θα δίνεις αγάπη. Εσύ. Άσχετο τι κάνει ο άλλος. Εσύ θα δίνεις. Εσύ. Εσύ. Εσύ. εσύ. εσύ. Αυτή είναι η αγάπη. εσύ θα δίνεις αγάπη μα ο άλλος άστο εκείνος θα κάνει καλά εσύ τι πρέπει να κάνεις σε μισή ο άλλος σε συκοφαντεί σε εχθρέπεται, σε κακολογεί σε βλαστιμάει σε ευρύ, σε βαράει θα τον αγαπάς και αγάπη δεν σημαίνει μόνο που λέω μια καλημέρα αγάπη σημαίνει αυτό που έκανε ο Κύριος επάνω στο σταυρό το θυμάστε τι έκανε για να το θυμίσουμε να το θυμίσουμε τι έκανε άθεσε αυτής πάτερ το πρώτο το δεύτερο ου γαρίδασε τυπιούς τι σημαίνει αυτό και τους εσυγχώρησε αλλά και τους δικαιολόγησε αν Τον αγαπάς πραγματικά θα το δείξεις στον εχθρό σου με όλη τη συμπεριφορά σου τότε θα είσαι ορθόδοξος Χριστιανός και θα Τον αγαπάς καλά θα Του μιλάς αλλά και θα Τον αγαπάς και θα Του συμπαρίστασαι μπορεί Αυτός να σε εχθρέπεται, να σε μισή, να σε κακολογεί, να σε εξυκοφαντεί εσύ θα είσαι πάντα δίπλα Του, εσύ πάντα θα είσαι στο πλευρό Του Θήσεις, άρα πάσα στιγμή ό,τι σου ζητήσει, ό,τι σε χρειαστεί αυτό σημαίνει αγαπητοί μου ορθοδοξίοι